Έτσι είναι γιατί ε, όταν χάνετε την πίστη, όταν χάνετε την εμπιστοσύνη, αυτός ο οποίος θα εξηγηρτεί περισσότερο είναι αυτός που αγάπησε περισσότερο. Ε, αυτό παθαίνουνε εδώ τώρα. Αυτός ο οποίος θα εξηγηρτεί περισσότερο είναι αυτός που αγάπησε περισσότερο. Ε, έχουμε όλο πολιτικά θέματα, κοινωνικά, να ασχοληθούμε λίγο και με την αγάπη. Δεν έχει έρθει η ώρα, σήμερα που έχει 8 μήνα, Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να πιάσουμε τα θέματα τα συναισθηματικά. Και ειδικά, όπως εδώ ο φίλος μας, ο συμπολίτη μας, ο Έλληνας, θέτει ως θέμα προβληματισμού τη συσχέτιση, την επένδυση τη συναισθηματικής. Κάποιος που έχει επενδύσει συναισθηματικά, Όταν γίνει μια στραβή, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν χαλάσει αυτό για το οποίο είχε επενδύσει, τι νιώθει, πώς νιώθει, αν νιώθει πιο πληγωμένος από ό,τι συνήθως. Γενικώ είπαμε να πάμε με τέτοια θέματα ερωτιάρικα. Όλα τα χρώματα υπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή. Όλε οι πολιτικέ απόψει υπάρχουν εδώ στο δρόμο. Περισσότερο μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι από το κυβερνόν κόμμα γιατί αισθάνονται πιο πολύ θυγμένοι και προδομένοι από αυτέ τι πολιτικέ που εφαρμόζονται σήμερα παρά ίσω από άλλου πολιτικού χώρου. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι γιατί ε, όταν ε, ε, χάνεται η πίστη, όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, αυτό ο οποίο θα εξηγερθεί περισσότερο είναι αυτό που αγάπησε περισσότερο. Ε, αυτό παθαίνουν εδώ τώρα. Αγάπη μου, αγάπη μου. η κυβέρνηση πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα και είμαι από αυτούς που την ψήφισα <κοί> απογεννηθείς εγώ είμαι νέα δημοκρατία <κοί> δεν θέλω να βλέπω ούτε τη φάτσα του δεν θέλω να τη βλέπω εγώ για να βγει η νέα δημοκρατία δύο ψήφους Πήγαμε το καρότσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφου η Νέα Δημοκρατία. <Που> Μιλάμε για επανάσταση, Ζήνα. Επανάσταση. Έτσι λοιπόν, τελικά πολιτικό ήταν το θέμα, ήταν και ερωτικό βέβαια. Ο φίλο αυτό ο αγρότη αναφερόταν στου πληγωμένου νεοδημοκράτες βάλαμε τρει-τέσσερι έτσι να θυμηθούμε, που είχαν πιστέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα με όλα αυτά που του κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληγωθεί περισσότερο από όλου. Έχει εδώ και ώρα ο Σκάι σύνδεση με την Κρήτη, είναι έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και βλέπουμε έναν κάτι με πέτρες, σαν μπάζα είναι, και πάνω εκεί είναι κριτική, όλοι κρατάνε από μία μαγκούρα και με το άλλο χέρι ρίχνουν πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Πέτρες, πολλές όμως πέτρες, όχι λίγες πέτρες. Ε, δεν είναι, και το φόντο έτσι όπως τους πιάνει η εικόνα είναι ένας ουρανός λίγο συνεφιασμένος, είναι οι μαύρες σκιέ με τα μαύρα ρούχα όλοι αυτοί, πάνω στις κορφές των μικρών λόφων από τα μπάζα. Είναι πολύ σουρεαλ όλο αυτό που φαίνεται εκεί Γενικώ έρχονται σουρεαλιστικές εικόνες από τις γωνιές της χώρας Με την ευκαιρία των αγροτικών κινητοποιήσεων, Αλλά όμως να μείνουμε στην επανάσταση Γιατί ενώ στην επαρχία γίνεται μια κινητοποίηση Εδώ στην Αθήνα ο Άδωνης μας κάνει επανάσταση Τι κάνα από 15 Δεκεμβρίου τώρα Εδώ θα, σας βάλω και ένα κουμπάκι. Εδώ θα σας βάλω και ένα κουμπάκι που θα σου δίνει την επιλογή να κλείσεις διαγνωστικές εξετάσεις δωρεάν. Α. Από 15 Δεκεμβρίου θα σου το κάνω ως τα διαγνωστικά. Μέχρι το καλοκαίρι του χρόνου θα σας έχω βάλει και όλους οι για τους και όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και θα λέει από πάνω τώρα παιδί τα δωρεάν, από κάτω πεδίο με συμμετοχή. Θα σου λέει πώς είναι η συμμετοχή σου. Μιλάμε για επανάσταση, Ζήνα. Επανάσταση! Θα κάνουμε επανάσταση. Και σε εμάς θέλετε τίποτα. Θα κάνουμε επανάσταση. Είναι παιδιά, πραγματικά συναδικό. Θα τα αλλάξουμε όλα. Θα μας βάλει κουμπάκι. Ο ίδιος <laughs> έτσι είπε. <laughs> Θα σας βάλω ένα κουμπάκι για την τάδε διαδικασία και άλλο ένα κουμπάκι για την άλλη διαδικασία. Οπότε... Θα, ο ίδιο θα κάνει λαφτά, Θα έρθει σε όλου, θα βάλει ένα κουμπάκι με όλε αυτέ τι εφαρμογέ που φτιάχνει για την υγεία που είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Και όλοι μα αντιγράφουν και ρωτάνε πως βάζουμε τα κουμπάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Μην χρειαστεί ποτέ να πατήσει κανεί το κουμπάκι, γιατί δεν είναι έτσι δηληκά που τα παρουσιάζει ο Άδωνη. Ξέρουμε όλοι. Αλλά είπε ότι κάνει επανάσταση. Μία επανάσταση είναι αυτή, η άλλη είναι στην επαρχία. Κέτιο ξεσηκωμό έχει να γίνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Το είχαμε προδοποιήσει. Από κάτω το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Ότι είχε τότε ήταν εξέγευση. Τώρα είναι επανάσταση. <Συσχελίες> Τους καλλιώ εδώ στο σταθμό. Εδώ είναι το στρατηγείο μας και από εδώ θα βέρουμε αποτελέσματα. Να μην κάτσουν στην καρέκλα. Και τρέπονται αύριο τα, τα παιδιά τους, όλη η Ελλάδα είναι στον πόλεμο και κοιτάνε τα παιδιά τους στα μάτια ή θα βγουν όξο και το του πει ο πατέρας δεν τεβάνι και πουθενά. Όλη η Ελλάδα είμαστε σε πόλεμο οι αγρότες γιατί είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Φεύγουν τα παιδιά μας από εδώ και τα παίρνουν στη Γερμανία. Yeah. Εντάξει, στι τοές ή yeah. καρσονάκια. Η γη σε αυτή είναι ποτσιμένη με αίμα. Από τον κολοκοτρώνι, από τους παππούλες μας, από τους πατεράδες μας και από εμάς. Εντάξει, δεν θα τον πουλήσουμε τον αγώνα ούτε τη γη μας. Αυτή η γη είναι δική μας. Και δεν θα τα παραδώσουμε τα όπλα. Τα λέω για τους κυβερνώντες. Και αν όμως είχε ερωτευτεί πριν τους κυβερνώντες, μπαίνει το ερώτημα το αρχικό που λέγαμε, για τις συναισθηματικές επενδύσεις και τις άλλες επενδύσεις, του συσχετισμούς. Γενικότερα, εδώ ένα αγρότη μιλάει και αυτό για επανάσταση. Λίγο πριν ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη να μιλάει και αυτό για επανάσταση. Γενικώ η χώρα είναι σε επαναστατική διαδικασία, όπω καταλαβαίνουμε. Ο ίδιο αγρότη αυτό που είναι πολύ μαχητικό και είναι κάτω από την Πελοπόννησο θέτει θέμα καρτέλ. Δεν γίνεται τώρα να πουλάει 4 ευρώ και 3 ευρώ και σωρά πριν 15. Αυτό το δίνω μήνυμα στον κόσμο. Ότι από εμά φεύγει τσάπα και εκεί που το πληρώνει η του Μαγειριού και πάει. Ο οποίο παλαιστή να το πάρει και δεν μπορεί να το πάρει ούτε τη φέτα, γιατί έχουν και πρόβατα. Το γάλα το παίρνει τσάμπα σε εξωτερική τιμή. Η φέτα έχει 15 ευρώ. Μπορεί να το πάρει που είναι εργαζόμενο με, με τρία παιδιά. Δεν μπορεί να το πάρει. Εντάξει, αυτό θα πει διατίμηση. Θα πουλάνε ένα από το χωράφι και θα πουλάνε δύο. Όχι δέκα δύο. Αυτά να τα φύγουνε, τα καρτέλα αυτά να σπάσουνε. Γιατί θα τα διαλύσουμε εμεί, άμα δεν το λάβει μέτρα η κυβέρνηση, εμεί θα τα διαλύσουμε. Να του πει του ανθρώπου. Ωραία όνειρα έχει και νομίζει ότι με του άλλου αγρότε θα διαλύσουν τα καρτέλ. Όμως τα καρτέλ δεν θα διαλυθούν. Δεν θέλω να τον πικράνω. Τα καρτέλ είναι στο DNA του υπόλοιπου συστήματο. Δεν μπορεί να υπάρξει όλο αυτό το σύστημα χωρί καρτέλ χρειάζονται όλα αυτά και οι μεσάζοντες για να πάρουν ένα ευρώ, ένα προϊόν από τον αγρότη για να το πουλήσουν 20 εδώ στην Αθήνα, στους υπόλοιπους και στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα. Για να εκμεταλλεύονται και από τον αγρότη, να του παίρνουν σχεδόν τσάμπα τα προϊόντα που παράγει με τόσο κόπο και να το πουλάει εδώ στην, σε μια τιμή 20 φορέ πάνω για να κερδίζει 20 φορέ σε όλη τη διαδρομή Και από τον έναν και από τον άλλον και από τον καταναλωτή εδώ στην Αθήνα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το σύστημα, Γι' αυτό το φτιάξαμε. Δεν το φτιάξαμε για να υπάρχει ελευθερία, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία ούτε σε αυτόν τον αγρότη τώρα εδώ που διαμαρτύρεται και κάνει επανάσταση, ούτε στον καταναλωτή που θα πάει στο σούπερ μάρκετ μπροστά και αναγκαστικά εκβιαστικά θα πάρει αυτό το προϊόν, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Το φτιάξαμε όλο αυτό και το έχουμε και το λέμε σύστημα ελευθερία για να είναι τα καρτέλ. Ελεύθερα. Είμαι ελεύθερα ελεύθερη και όλοι αυτοί που κερδοσκοπούν από όλο αυτό το σύστημα και που μένει μόνος του αυτός ο αγρότης κάτω εκεί στην Πελοπόννησο να παραμιλάει σχεδόν και να ονειρεύεται. Λοιπόν, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ε, άλλο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι φέτος θα δοθούει ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον. Περισσότερο θα από τα πράγμα. πάρουν αυτοί που, που τα παίρνουν. Σε εμάς αυτού είναι ψίχουλα. Εμείς δεν ζούμε με ψίχουλα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί δουλεύουμε. Θέλουμε τον ιδροτά μας. Ωραία τα λέει Θα μπούμε και θα μπούμε δυναμικά. Θα δούμε πράγματα που δεν εδώ. Δεν γυρίζουμε πίσω. Θα δούμε που δεν τα Θα λύσει τα προβλήματά μας. Δεν έχουμε κάπου να πάμε. Ή λες, ή δουλεύουμε για νους. Πάμε σπίτι και Ωραία τα λέει έχει έναν ωραίο τρόπο να τα περιγράφει και πάμε σπίτι και Ο ένας με τον άλλον και έχουμε κουραστεί όλη μέρα και τι βγήκε από όλα αυτά τίποτα, αλλά κοιταγόμαστε τουλάχιστον αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια ο συγκεκριμένος αγρότης δεν είχε την τύχη που είχε ο μαγειρίας, ο άλλος ο Χρήστος Μαγειρίας ο σύντροφος Πόπης Εμερτζίδου δεν είχαν την τύχη να έχουν μάνα πολύ προκομμένη και να κάνει δωρές Πόσε φορέ η μητέρα σα έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά που ποσό. Μάλιστα. 3 πέμπτου 2023, 5.150 ευρώ. 5 το 23 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα. Λοιπόν, 30 δεκάτου 2023, 21.000. 15 12, 2023, 38.450. 27 δεκάτου 2023, 4.000. 30 Τετράτου 2024, 7200. 15 Πέμπτου 2024, 8.000. Δύο Πέμπτου 2024, 43.600. 15 Εβδόμου 2024, 18.990. Και 31 Τρίτου 2025, 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ. Οι σα μανάδε Το πολύ, άντε και μπουφάν όταν ε, είχε πάρει το δώρο μέχρι εκεί εδώ είναι τα επίσημα τα διαβάζω ο ίδιος τα επίσημα στοιχεία μέσω τραπεζικών εμβασμάτων που η μητέρα δώριζε στο γιο αυτά είναι πολύ καλέ είναι βίονες γιατί είναι δεξιές οικογένειες έχουν παράδοση χτινοτρόφοι είναι όλοι όπως έχει πει ο ίδιος εν τω μεταξύ χτινοτρόφοι, χτινοτρόφοι όμως ζώα δεν βρέθηκαν όταν έπρεπε έγινε ε, αυτοψία Ε, δεν έμεινε αυτή η διαδικασία, δεν οδήγησε σε αποτελέσματα και είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα που υπάρχει στο, στην εκθέση ελέγχου ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα φυσικά πρόσωπα ε, δεν βρέθηκε κανένα ζώο, γιατί πολύ απλά δεν υπήρξαν ποτέ ζώα. Άρα ο ΠΕΚΕΠΕ επιτέλεσε τον έλεγχο. Τσε, Έκανε τον έλεγχο, έμεινε ε, στα συρτάρια ε, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το, όταν ανέλαβε πρόεδρο ο κύριος Βάρας το διαβίβαση στην εισαγγελία Τρικάλων προς, ε, ποινική αξιολόγηση. Ωστόσο, πολύ λίγα από τα πρόσωπα που είχαν ελεγχθεί, μόλι τέσσερα ε, σύνολο αρκετών ε, δεκάδων κτηνοτρόφων της περιοχής Και μόνον ό,τι είχαν προκύψει ε, ε, σοβαρά ευρήματα Δεν υπήρξε κάποια ποινική Πολύς δίωξη σε σιρτάρι, του... Είναι εδώ ο Γιάννη Σουλιώτης, στο Sky Τη Ιακωσχιών που περιγράφει αυτό ακριβώ τι έγινε κάποια στιγμή έλεγχο, αλλά δεν βρέθηκαν ζώα στου χτινοτρόφου. Αλλά ήταν χωρί ζώα. Αλλά παίρνουν επιδοτήσει γιατί έτσι πρέπει. Αν θα είναι τα ζώα, σαν να μην είναι τα ζώα. Και είναι όλα σχετικά. Μπορεί να έχει ζώα, μπορεί να μην έχει ζώα. Την επιδότηση θα την πάρει όμω γιατί αυτό είναι το σωστό. Το σύστημα που λέγαμε πριν που θέλει ο άλλο αγρότη από την Τρίπολη κάτω με τον ίδρωτά του που έλεγε να το διορθώσει και θα το διορθώσουν το σύστημα αυτό. Ακριβώ. Και βγαίνουμε τώρα εμεί εδώ και αφήνουμε υπονοούμενο ότι η γαλάζια παράταξη είναι παράταξη λαμογιών και ότι όλο αυτό είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Αν είναι δυνατόν, όπω λέει και ο Μακαρίο Λαζαρίδης βουλευτής Νέα Δημοκρατία. Θα σα είπα ότι έχουμε κι εμεί τι πολιτικέ μα ευθύνε. Ναι, αυτό Αλλά εννοώ. προσέξτε, άλλο είναι οι πολιτικέ ευθύνε που έκανε αυτό ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Και άλλο είναι να σε κατηγορούν, να κατηγορούν συλλήφδη μια ολόκληρη παράταξη ότι υπάρχει πολιτικό χρήμα και ότι είναι γαλάζιο σκάνδαλο ε, και, ε, και, ε, και ε, ότι μακάρι, υπάρχουν και ακρίδες εντάξει, γαλάζιες ακρίδες <laughs> <laughs> Έτσι είναι η κοινωνία σήμερα κύριε Υπουργέ Καταρχά θα επαναλάβω και πάλι ότι δεν θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο Μπράβο! Δεν είναι σκάνδαλο έτσι κι αλλιώ και πολύ περισσότερο δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, Αυτό δεν είναι καν σκάνδαλο. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από του πρωταγωνιστέ στην Εξεταστική Επιτροπή. Συμμετέχει μέσα, πάνω από την καβάλα, μακάριο Λαζαρίδης Μα το έχει πει και άλλε φορέ, τώρα το πεποίθησε καθαρά ότι δεν είναι σκάνδαλο όλο αυτό που ζούμε, που νιώθουμε, που παρακολουθούμε, που βλέπουμε, που διακρίνουμε πάνω κάτω από τι γραμμέ. Ακούσαμε πριν τον κύριο Μαγηρία να αναφέρει τι δωρεά που έχει κάνει η μητέρα του είχε σε ένα χαρτί περίπου 460.000 ευρώ του τα έδινε μέσα σε 3-4 χρόνια με ημερομηνίε, κανονικά εκεί που καθόταν, τακ, χτύπαγε το κινητό ήταν από τη μαμά 23.000, τι ωραία, όχι 25, 20, 23 το σπάγανε, ό,τι έβρισκε, ψηλά ε, θα ακούσουμε όμως τώρα, είναι χτινοτρόφιο η οικογένεια αλλά δεν ήταν πάντα χτινοτρόφοι κάποια στιγμή ο μπαμπάς έκανε και μια άλλη δουλειά από χ όπως η λέξη χτινοτρόφος Πού τα είχε τα χρήματα η μάνα σας και αγόρασε το 72; Ρώτα την τότε δεν υπήρχε φορεία μάλλον και τέτοιο ή ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός 19 ρο... χρόνια στη δώρα στράτου Θα την καλέσουμε Δεκ... τη μητέρα δεκανιά σας 19 χρόνια Ήταν στη δώρα στράτου χορευτή. Στο ηρώδη του τατικού. Ο συγχωρημένο, ο πατέρα μου. Ο πατέρα σα Αυτός... ήταν κτηνοτρόφο και χορευτή. Είχε αφήσει το επάγγελμα για 19 χρόνια και όταν παντρεύτηκε με τη μητέρα μου ξαναγύρισε το επάγγελμα. Είχε αφήσει το επάγγελμα του κτηνοτρόφου για 19 χρόνια. Και όταν ήρθε στα αδέρφια του γιατί είχε 7 αδέρφια και όταν γύρισε και παντρεύτηκε τη μητέρα μου να φύγει από τη σαπίλα τη πρωτεύουσα που ήταν τότε για να μπει χωρίσουν και να κάνουν οικογένεια. Έφυγε και ξανάρχισε τη δουλειά που ήξερε να κάνει. Και βγάλανε τόσα χρήματα που κολυμπάται θα... στο χρήμα θα... για πέντε γενιέ. Μου έλεγε ο πατέρας μου με το μεροκάμα του πριν πάει στη δώρα στράτου και έβαζε τέτοιο παρκέ όπως έχει εδώ η Βουλή Αυτό μου έλεγε έβαζε που ήταν από δρύσφωτηση από καλυδιά Έπαιρνε την εβδομάδα 70 δραχμές μεροκάμα του Χαθήκαμε λίγο, αποχή και η λέξη χαθήκαμε Ήταν χορευτής ο μπαμπάς στη δώρα στράτου, στο Ηρώδιο <Κι> όπως είπε Και ήταν και χτινοτρόφος Και κάποια στιγμή, είναι ωραία τα κοινωνικά μηνύματα που περνάει ο κύριο Μαγγερίας, κάποια στιγμή ήρθε στην πρωτεύουσα, έγινε χορευτής, αλλά για να φύγει από της απείλα της πρωτεύουσας, ξαναγύρισε στην αγνότητα της επαρχίας και ήταν χορευτής, αλλά τελικά έβαζε και στη δώρα στράτου και στο ηρώδιο, έβαζε και πατώματα. Από ο λέει, σαν αυτά που έχετε εδώ. Ήταν πατωματζής, ήταν χορευτής, ήταν όλα αυτά μαζί, μπας περιπτώσει, προκομ Φαίνεται, δεν ζει ο άνθρωπος, το έχει πει ο κύριο Μαγγυρίας, αλλά με όλα αυτά φτιάχτηκε αυτή η περιουσία, γιατί με τη μητέρα δεν καταλάβαμε πώς φτιάχτηκε η περιουσία για να του δίνει τα εμβάσματα των 20.000, αλλά όμως ο πατέρας, επειδή ήταν χορευτής και πατοματζή ταυτόχρονα στη δώρα στρά με το ωραίο πάτωμα, το Ιρόκο, το άλλο, τη διδρή που έβαζε, με όλα αυτά ήρθαν τα χρήματα. Τι είναι αυτά τώρα που λέτε Τι ιστορίες είναι αυτές αυτά, τι ιστορίες είναι αυτό. Κύριε η μητέρα σα από πού βρήκε χρήματα Είναι πάρα πολύ Αφού απλό το ερώτημα Αφού δούλευε 19 χρόνια στη δώρα στράτου Και έπαιρνε 300, ευρώ, 300, ευρώ, 300 δραχμές στην παράσταση Με ροκάμα του Εσείς Λετά. βρίσκατε πάντα από πού να αρμέξετε Ήταν 19 χρόνια ηθοποιός στη δώρα στράτου Θέλετε να το εννοήσετε Δεν θέλετε Τι να σας κάνω έπαιρνε 300 δραχμές στην παράσταση Μου είχε πει την παράσταση 300 Ναι, Έτσι βγαίνουν τα χρήματα. Πήγατε και γίνατε γιατροί, γίνατε δεν ξέρω εγώ δική εδώ τεχνική ήχου, δημοσιογράφοι δεν ξέρω τι άλλο δεν έγινε χωρευτή, πατοματζή, ηθοποιό και χτυνοτρόφο ταυτόχρονα. Όταν θε να φύγει από τις απειλά τη πόλη, πάει στην επαρχία που αγνά και σου πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ο κύριο Μαγία. Συσαβρό δεν τον προλάβουμε σε μια εκπομπή, να τον προλάβουμε και σε δεύτερη. Γενικώ είναι όλη η απολογία πρέπει να διδάσκεται. Όπου είναι κοινωνιολογικό θέμα, γιατί πιάνει θέματα όπω είναι η σαπίλα τη πρωτεύουσα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν το έχει πει κανεί από όλου αυτού που πήγαν εκεί. Πιάνει θέματα παράδοση, η δωραστρά τα χορευτικά. Πατώματα, την ίδια ώρα, ενώ μιλάει για όλα αυτά. Και βεβαίω όλα αυτά με τα άψογα και άρτια ελληνικά. Εγώ, όπω σα είπα, προέρχομαι από μια οικογένεια χτινοτρόφων. Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο. Όταν έρχεται ο κτηνίατρο και βλέπω ότι τα ζώα είναι υγιής. δίνει το πιστευτική υγιεινότητα σε πάρα πολλού τόνου, σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται. Η κυρία Σεμερτζίδου είναι νόμιμη δηλωμένη, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά, απλίστος για να κάνει ένας γονή παροχή στο παιδί του. Από τους του μεγαλύτερου δωρητέ, σα δείξω εδώ και δωρεέ, κάνει σε νοσοκομεία. Έχει αυτό το προϊόν και το mm. φάει το ζώο. παθαίνει στο στομάχι. Έχω δουλέψει και όπω όλοι οι 17 εκατομμύρια αγρότε και εθνοτρόφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω πάρει νόμιμου, νόμιμου, ξαναλέω, αποζημιώσει. Από... Μην μου πει τι παίρνει, εσύ τι είχε. <συμπέρινε> Αφήστε με να αφήσω τον ορμό τη σκέψη. Του διέκοψε ο τον ορμό τη σκέψη. <συμπέρι> Δεν υπάρχει χειρότερο γιατί χωρί ορμό, πού πάμε. Ε, είναι ότι το πιο, από τα πιο ωραία. Όλα είναι ωραία αυτά. Το πιο καλό είναι ότι παχαίνονται τα ζώα. Με όλα αυτά. Και οι άνθρωποι πάχα κύριε μαγειρία μου πάνονται οι άνθρωποι με τα μαγειρία και όλα τα υπόλοιπα και έρχονται και γιορτέ τώρα και έχουμε αρχίσει να παχαινόμαστε από τώρα και τι θα κάνουμε στο τέλο των εορτών. Αυτά τα λέει ο μαγειρία που έχει πατέρα χωρεθεί και πάτο ταυτόχρονα και αχτίνο Έρχεται όμω η Τζάκρη, που είναι και βουλευθήνα και δεν λέει αλλιώ. Υπάρχει όμω και κάτι που λέμε στο <ΣΣ> χωριό μου στην Πέλα. Κάρμα beast. μπίσ. Όπω λένε στην Αμερική. Ό,τι έσπηρε θερίζει. Στην Πέλα το, λέτε, στην το, πέρα πέρα το λέμε αυτό. Ναι, είμαστε πολύ προδευτικοί πολύ yeah. μπροστά. Θέλω να ξέρετε. Karma is a beast. Αλλιώ το λέμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Πέλα το λένε. Αλλιώ δεν έχει σημασία. Ο Μαγειρία είναι ο Φατσέα. Άνετα. Και η Τζάκρη είναι στη Λιανοπούλου. Άνετα. Δεν σα κρύβω πω αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλου και όλου εσά μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Και το όνειρο εκάστο κοπέλε τι γίνεται. Γιατί αναρωτιόμουν. Ως πότε θα φαντιστέκομαι Δεν εκφράζεσαι ορθίως Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ Άμα περάσετε μετά τα τον Νίχτιον, ζαυλακούτε Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες οι συντρόφισες και σύντροφοι Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας Εσείς φταίτε που μας φέρνετε στο χείλο της αναδύσσου Οσπότε φαντιστέκομαι Ας σε λε, με περικαλώ Έχω γενικά εξωφρενικά δομέλια Πόσος Κροάνος μου μένει ακόμα Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ τα δικά χρόνια και να βεβαιώτισε. Η αβεβαιώτιση είναι μεγάλο καθοριστικό παράγοντα για τι ζωέ των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν έρθει στο χείλο τη Αναβήσου. <laughs> Αυτά τα έλεγε ήταν ρόλο, βέβαια. Η δεσμηνα Στυλιανοπούλου έλεγε τι γκάφε, τι κοτσάνε. Ο Φατσέα ήταν μετέπειτα εκδοχή, ανανεωμένη βεβαίω και τοποθετημένη σε άλλο ε, άνθρωπο, σε άλλο χώρο στο Σύριαλτο. Γνωστό η Στυλιανοπούλου, έκανε καριέρα τη. Ταινίες. Η Τζάκρη κάνει καριέρα εδώ, όπω τη βλέπουμε. Ο Δε Μαγυρία κάνει καριέρα παντού, όπω έχουμε καταλάβει. Ευτυχώς όμω ο Μαγυρία είναι στη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει εκεί, δεν τον έχουν διαγράψει, δεν υπάρχει και λόγο. Μα ταιριάζει απόλυτα με τι ιδέε και τι αξίες τη παρατάξεω, τη οποία παρατάξεω πρόεδρο και πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο η νέα δημοκρατία Που! Μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία Απλίστως Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας Βαδίζει ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα Στο ασφαλές λιμάνι στο οποίο προσδοκούμε Πήγανε Η Ελλάδα, καθώς τελειώνει το 2025 και ξημερώνει το 2026, είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτήν την οποία παραλάβαμε το 2019. 1.700 ευρώ επιδοτήσει μου και με πήραν λιγάκι 3,5 χιλιάρια. Πήραν από τον προσωπικό μου λογαριασμό λεφτά αυτά που είχαν να κάνω Χριστούγεννα. Μιλάμε για επανάσταση, Ζήνα. Πήραν από τον προσωπικό μου λογαριασμό λεφτά αυτά που είχαν για να κάνω Χριστούγεννα. Επανάσταση! Ελλάδα καθώς τελειώνει το 2025 και ξημερώνει το 2026 είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτήν την οποία παραλάβαμε το 2019. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα και είμαι από αυτούς που την ψήφισα. Μάλιστα. Αυτά τα πολύ ωραία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ. Μιλάει για το σκάφος, για το λιμάνι, ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Δεν είπε αυτό που είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι πιο πλούσιοι. Τώρα στο τέλος της εξαετία, ισχύει βέβαια, δεν το συζητάμε, μπήκαμε φτωχοί με τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουμε πιο πλούσιοι. Εκείνο άλλος άνθρωπος ο Έρμος που του βάλαν 1.700 αλλά του πήραν 3.000, μπήκαν μέσα, τσίμπησαν από το λογαριασμό γιατί έπρεπε λιγά να πάρει αυτά που πρέπει, δηλαδή όχι μόνο πήρε, έχει και έλλειμμα. του πήραν και τα υπόλοιπα, όπως λέει ο ίδιο δεν έχει να κάνει Χριστούγεννα Πρέπει όμως να κάνουν οι υπόλοιποι Χριστούγεννα και καταλαβαίνει ο Κυριάκος Μιζωτάκη τις αγωνίες των αγροτών. Αλλά επειδή είναι Χριστούγεννα, του ζητάει να μην εκφράζουν τις αγωνίες του τώρα, να περιμένουν μετά που θα έρχεται το Πάσχα. Και εγώ σέβομαι το κάθε πολίτη ο οποίο Όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους αγρότε μας. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Yeah. Παίνουμε στα Χριστούγεννα. Ο το έλα το τι ωραία που αρπάζεις. Στο σύνταγμα, στο σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιρίες στη σειρά. Ο έλατο, έλα, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσει. Βρέθα σε κάψω μια βραδιά και ας τα κλαδιά. Βαίνουμε στα Χριστούγεννα, στην εποχή όπου η αγορά κινείται, να φροντίσουμε λοιπόν όλοι μαζί να διαμαρτυρόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο που να μην διαταράσει την ευρύτερη κοινωνική συναντροφή. Εδώ η φωνή της λογικής, να διαμαρτύρεστε δεν έχει αντίρρηση. Αλλά να μην είναι Χριστούγεννα. Μετά θα είναι Γενάρη, που θα βρουν απόκριε. Μετά έρχεται το Πάσχα. Δεν μπορούμε στο Πάσχα να έχουμε διαμαρτυρίε, και μετά είναι το καλοκαίρι που πρέπει να πάνε όλοι οι διακοπέ. Δεν γίνεται να διαμαρτύρεστε. Θα διαμαρτύρεστε, αλλά όχι στι 365 μέρες του χρόνου. Γιατί πάντα κάτι έρχεται και κάτι πρέπει να γίνει άλλο. Οπότε, πολύ ωραία προσέγγιση αυτή του Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνει τι και τι αγωνίε των αγροτών. Δεν αντέχουμε άλλο, έχουμε φτάσει στα όρια μας, έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Από εδώ και πέρα τέλος. Μόνο ο στρατός θα μας σταματήσει. Άμα δείτε δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει χρώμα, όλοι αγανακτισμένοι είναι. Άμα δείτε το πρόσωπο του, του κόσμου και του νέους βασικά είναι ματωμένοι. Όλοι είμαστε χρωμένοι, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι. Εδώ είναι δεν υπάρχουν ούτε Ferrari, ούτε Porsche, ούτε τίποτα. Έχουμε γανακτήσει πια με όλα αυτά που γίνονται, με τις προκαταβολές που μας τάζουν, με τα μισά που μας δίνουν τις προκαταβολές, με το ελγά που παίρνει από πίσω όλα τα ποσά. Όλοι αυτοί που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα κλαίνε με μαύρο 1.700 ευρώ οι επιδοτήσεις μη βάλαν και μη πήραν λίγα 3.500. Πήραν από το προσωπικό μου λογαριασμό λεφτά αυτά που είχαν να κάνουν, να κάνουν χριστούγεννα. Και δεν έχουν να κάνουν χριστούγεννα. Εγώ, σε μία εβδομάδα, θα άσφασα 300 με 400 αρνιά. Και σήμερα δεν έχω τίποτα τα μόνο 4 σκυλιά. Μπορούσε να τελειώνει αυτό. 17 μέρες για τα Χριστούγεννα. <laughs> Πειδή γενικώ μετράνε και υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα 17 λοιπόν είναι οι μέρες. 2, 11, 10, 80, 80. Αυτό είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Σας περιμένει ο Αποστόλης. Ξέρετε τι θα πείτε, τι θα κάνετε. Και πώς θα σας χειριστεί. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ω πού σε κοριτσάρεση. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στη σημερινή εκπομπή, όχι παρατήρηση-διόρθωση. Είδε που ο κύριο Μαγειρία πάνω στη ρίμη του λόγου που λέμε βγαίνει πρώτα η αλήθεια. Άπλιστα ήξερε πάντα τα γερμανικά η σύντροφό του. Είναι νόμιμοι με δηλωμένοι, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Πολύ άπλιστα. Άπλιστα και ήταν άπλιστη γενικώ από ό,τι καταλάβαμε. Πρόφανο. Και θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια μικρή διόρθωση στο θήμιο.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 Να κάνουν καλύτερο άνθρωπο ή θέλω να τον συμμορφώσουν που πάει το χάνζα και προσβάλει την ησυχική τη κυβερνήσα μα και προκαλεί και τα καμάρια τη αστυνομία μα, έτσι. Α, με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο όζοι Όσπορ είχε κάνει δουλειά. Όλοι κάνει, ναι, θέλω να πω, βοηθάνει yeah, yeah. τα δύο σπασμένα πλευρά, να μην έχει ανάγκη κανέναν να στο πω και έτσι έχει, σε σεξουαλικό ήδη, επίπεδο. Ναι. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά τη αστυνομία, να τα λέμε. Έτσι, βοηθάει mm. και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί μετά. Η σεξουαλική αυτοποίηση, θα λέγαμε, δηλαδή σκέψει τώρα έναν υπουργό. Αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, Ένα, μην πει όνομα. Έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρε δόξα. <Πα hết> Κάποια στιγμή να ξεκουράσει και τα χέρια του όμω. Ναι, <Ρι> ναι, <Ρι> πρέπει. Ε, τα... ε <Ρι> Να δουλέψουν <Ρι> οι μασέλε λίγο, λοιπόν, Έλα, να σε καλά. Όχι, <Ρι> να πω κάτι άλλο. Όχι <Ρι> άλλο. Τώρα, γιατί έχει πάσει βορύδι. <Ρι> Αυτό τον πλαζέ και το. Τι γίνεται, αρε, παιδί μου. Σου λένε, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε. Α, η ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλα, ε. Ναι, αλλά έχει παραγίνει νομίζω τέλο titles... Ο βορύδι αντιγράφει τώρα. Γιατί όμω, τι έγινε. Αποστόλη. Έλα. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. <στολί> Τώρα με νόχλησε. <ενοχλήσεις>. Έλα. <στολί> Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρε να σου πω ότι είχα τη συμπαράσταση και ότι είσαι υπέροχο και εσύ και η πάτα πάτε και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπα και να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο τον έχω, ντράπα και να σε ρωτήσω αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια. Ναι. Τέλο πάντων. Νάη. Δεν θα σε ρώτα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πει την αλήθεια. Τι λοιπόν, εγώ όταν ήμουν Στην παράσταση ήμουν από κάτω, δύο τραπεζάκια στο κέντρο, λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκε και μίλησε με το κοινό, ρώτησε: Είναι κανεί που έχει έρθει με το μετρό και μήπω αγχώνεται για το αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο. Και στο απάντησα: Εγώ, εγώ. Και μου έδωσε τα χέρια σου και μου είπε: Τι μην ανησυχεί, να σε πάω εγώ με τα σπίτια. Α, και δεν σε πήγα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Τέτοιο είμαι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Α, είναι και αυτό ένα θέμα. Η φίλη μου μου είπε: Ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε όποιον και να ήταν Έλα, Παναγία μου. Μου, αν είναι δυνατόν, εγώ. Πριν την αλήθεια, ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε αυτή την ερώτηση κόπηματο ώστε όποια πετούσε έτσι να τη έλεγε αυτό, Έλα Ελάχιστα και Παναγία. Αν είναι δυνατόν, Έ, όχι βέβαια. Πριν την αλήθεια. Η αλήθεια σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Έτσι είναι. Ε, βέβαια. Είναι. Τι με πέρασε, κανέναν, ναι, τι. Θα το έλεγε σε όποια και αν ήταν, ε? ε, όχι δα. Ε, τώρα με προσβάλλει. εντάξει, ε, εξανίσταμε. Γι' αυτό έκανε αυτή την ερώτηση. Όχι, έλα με δεν θέλω να στείλω Όχι, έλα Την την αλήθεια μου. Ε, αν Βασικά σου πω την αλήθεια, ξέρω, μπορεί. Αλλά, αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, Γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο. <laughs> να βασκαλιζόμαστε. Ε ναι, αυτό. Δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Το θυμάμαι, το θυμάμαι που ήσυχε ξανθιά με το ίσιο μαλλί. Ναι. Τα βλέπει. Α, ο, εντάξει, κάτι ε. είναι κι αυτό. Καλησπέρα. Τέλο πάντων, αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι ότι είσαι υπέροχο. Έλα, σταμάτα. Λοιπόν. Με κάνει να ντρέπουμε. Αλήθεια, και μετά θα σκεφτόμουν. Όπα. Όπα, όπα. Λάλα, λέλα. Το πιάσα, εντάξει. Θέλω να σου δώσω δείγματα. Καλά! Τι τρέχεις! Θα σου Σε τη βούρτσα! Δεν είμαστε καθόλου καλά! Εδώ θα σας βάλω και ένα κουμπάκι που θα σου δίνει την επιλογή να κλείσεις διαγνωστικές εξετάσεις δωρεάν. Από 15 Δεκεμβρίου θα σα το κάνω ως διαγνωστικά. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Μέχρι το καλοκαίρι του χρόνου θα σας έχω βάλει και όλους οι ιδιώτες για τους και όλα τα κατηγοριακά διαγνωστικά. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδρασε τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Επανάσταση! Η εγχείρηση πάνω από τα ρούχα είναι επανάσταση, όντω. Ο ένα είναι από ελληνική ταινία που έκανε μια εγχείρηση μόνο του, πάνω από τα ρούχα, στον Ελαιόπουλο, προσπάθησε να κάνει. Ο άλλο είναι υπουργό. Δεν είναι από ταινία, είναι από τη ζωή μα, που θα μα βάλει κουμπιά. Και θα μπορούμε να. ο ίδιο θα το κάνει αυτό, όχι το Υπουργείο, οι Είναι αυτή η συλλογικότητα και οι αξίε τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιο θα βάλει τα κουμπιά και θα τα πατάμε και θα κλείνουμε διαγνωστικέ και άλλου τύπου. Εξετάσει όπω το παρουσιάζει η Ζήνα Κουτσελίνη και μίλησε μετά για την περίφημη Επανάσταση. Ο κοινωνικό αυτοματισμό που θα ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία να υπάρξει με το κλείσιμο σχεδόν όλη τη Ελλάδα από του αγρότε δεν έχει έρθει μέχρι στιγμή. Υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει κατανόηση για όλα αυτά που γίνονται. Αντίθετα, αυτοί που κλείνουν του δρόμου και λειτουργούν με τρόπο μπαχαλιστικό είναι η αστυνομία. Αυτοί του κλείνουν τον δρόμο. Να πάνε εκεί και να ζητήσουν το λόγο. Όχι, να πάνε ευθεία. Δεν είναι κλειστό ο δρόμο. Ο δρόμο είναι ανοιχτό. Και γι' αυτό φταίνουν αυτή που δεν έχουν ούτε χάρτη να βρουν εδώ. Δεν υπάρχει αστυνομική διάταξη. Κλείνουν τον δρόμο. Ο δρόμο είναι ανοιχτό. Για το πείτε και στο μαρινάκι. Που μα κάνει και μαθήματα νομιμοφροσύνη σε εμά. Είναι ένα αγρότη. Δεν έχουν κλείσει το δρόμο. Αντίθεται η αστυνομία εκεί με την κλούβα και κλείνει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο της χώρας ε, θέλει να περάσει ασθενοφόρο. Θα ακούσουμε τη σειρήνα, είναι λίγο εκνευριστική, αλλά είναι ακριβώς δίπλα το μικρόφωνο και η αστυνομία δεν το αφήνει. Να ανοίξει η αστυνομία να περάσει το ασθενοφόρο. Πού είναι τα κανάλια, αυτά Δεν πάρουν κανέναν δρόμο δεν κλείσουν. Αυτά γίνονται στις γωνιές της χώρα, στις εθνικές οδούς, στις παρακαμτηρίους. Τώρα αρχίζουν και κλείνουν διάφορα και τα λιμάνια μεθαύρια από ό,τι άκουσα από τους ψαράδες. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Δεν βουλε κάτι. Το Κουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του οπλισία. Λογικά συμμετέχει. Αλλά όλο ζωή παίρνετε και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το Τι γίνεται. Δεν υπάρχει μυρέλα, Μιλένα, τι λένε. Μιλένα, ε, με άλλο άλλου. Τι λέει μirela, μόλι. Τόσε παίξει. Κυρία Μιρέλα, θα σε αυτό που Α, με κατηγορείτε απατήσω. αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, λέγομαι λοιπόν, τι θα γίνει. Δηλαδή, τη ζωή, βρίζεται, τη ζωή το πασόκ βρίζεται, το τώρα. Εμεί να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ α. φαίνεται ποιο είναι ικανή, ποιο είναι οι άξο, ποιο θα μα πάνε μπροστά, ποιο έχουν συνέπεια λόγου και έργων. Κάτι μπροστά μπορούμε μα πάνε. Ε. Είσαι Αλλά καλό βόδει και, και εσύ. Άιντε, και φαίνεται και βουλιάσε και νέο. Αυτή τη, τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Άρα κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά του, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν του βγάζουμε κυβέρνηση. Άλλο σε πειρά σου Το κουκέ που είναι να κάνει ερωτήσει. Ε, πε τα, γιατί το κουκέ στα σημαντικά εκεί α πούμε. Δεν είναι. Πού είναι στου δρόμου, είναι τι κάνει στου δρόμου. Αλέξε, το κουκού έκανε αυτά τα καλά, η ζωή έκανε αυτά τα καλά, το πάσο κάνει τα άλλα αλλά δεν έκανε όλοι το ίδιο πράγμα. Να πάρουμε τα, τα καλά από όλου και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τι φτερούγε του Αλέξη του Τσίπρα. Συντρόφοι και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτε και συνταξιδιώτε στην Ιθάκη. Καλά, αυτό σα το Γιατί είναι, άστο, άστο, άστο, άστο, άστο, άστο, είναι μακριά από τι μαλακίε που λε τόση ώρα. Ερχότανε, Μαμά αλλά κάπου μα άστο, είπα τι Δεν είναι μόνο άστο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω. Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό. Δεν χρειάζεται μαζί η αποστολή, Λέγες Leo, όλες τις μέρες τώρα 10 15 μέρες βλέπω όλο βιντεάκια, από αυτές τις 2. Και από μια άλλη της πάντως να καλειρωτήσεις. Ναι, βλέπεις βιντεάκια αυτά που γίνονται viral με λιγα λόγια μούλες. Είνα, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ λέει, την εξεστική, αλλά βλέπω τι πειράζες இன்னைக்கு. Δεν έχω δει μια πει ένας asphalt way, ένα την ερώτηση να βγίνει μπροστά. Δεν κάνω τη δουλειά δολιάτους παιδί μου τα τους πληρώνουν Ενάς, με τσάμπα. Δηλαδή, τα λέει βάζων ιστορά σε παρακαλώ πολύ, δίκιο έχεις. Αλλά η tyranny του κουκουέ τελειώσε. Κανένα νέο από τι συνθήκε έχουμε. Πώ πάνε. Αν ορίμασταν, άμα βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σα, εσεί τώρα, ε. Εμεί απλώ. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, τώρα που μα πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάντζ. Πλάκα μου κάνω. Άντε, καλοσόρισε όρισε, <laughs> να τον χέρισε. <χαίρεστε. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να σου συμπο... πω, τι να χαιρόμαστε, ρε πλάκα μου κάνει. Τι μαλακίε λε. Αντιχέσου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρε και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικού, μην μα πέσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε από το Μάκη αυτόν τον Ποιο Μάκη. Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσει ποινικό μικρό για να βγάλει φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι πεδαιραστέ ή καταχραστέ, τα λαμό για γενικώ έχουν και από μια φωτογραφία με το Μητσοτάκι και με του υπουργού του. Ο τύπο, παραδείγματο χάρη και οι Υπουργείου δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει. Ε, μόνο δύο με δύο δύο κάτι φυσήτε δύο... σε κάτι γδηλώσει εκεί σε κάτι νησιά. Χαζάκα τέτοια, εντάξει. Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάστε καλό όταν και να είναι ναι όχι, όχι οι φωτογραφίε δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμω. Οι φωτογραφίε ήταν Στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων, Ναι, ναι, Ναι, ναι, ήταν τέτοιον. Ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών Ναι, λοιπόν, των βουλευτικών, τέτοιων. Τέτοιων. ναι Ήτανε τον βουλευτικόν τέτοιων, ναι, τον από αυτόν. Λοιπόν, λοιπόν έχω να σου επίση, οι αυτές του ΜΑΚΙ και των άλλων, δεν είναι απλέ φωτογραφίες που πήγε, δηλαδή κάποιο και του είπε, Υπουργέ μου, από εδώ θα βγει το ήτανε Δεν ήταν από το κατάστημα, φωτογραφία. Ο οποιοδήποτε λαμόγιο όμω έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό. Α, δε, δε. Ναι. Δεν ήταν απλή φωτογραφίε, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπού. Ήταν μόνο γλωσσόφυλα δεν κάναμε. Τέλο πάντα, ήταν φίλα από παλιά όρεξη. Εσύ που ξέρει ότι δεν Για... κάνει γλωσσώφιλα, δηλαδή. Κανάνε και γλωσσίλα βίσκει. Όχι, δεν το Λέβαια. ξέρω αλλά εσύ που το ξέρει. Όχι, εσύ που ξέρει ότι μπορεί και να κάνανε. Δεν το αποκλείω γι' αυτό. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Όταν έχει που... στάσει αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλεί τα γλωσσόφυλα. Όταν Λέβαια. έχουν κοινόταμε, δεν σκέφτεψε ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι. Εκεί όπω το θέλει, Άντε, τώρα, έλα. Ε, λέω, τώρα, μακρυγόρη. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο σκάσε. Ε, πάρε Φιλάτε. δύο φορέ, δεν με πειράζει. Σα λέγαμε πριν για την εικόνα που βλέπαμε live από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τώρα βλέπουμε live από το αεροδρόμιο των Χανίων. Ενώ στο Ηράκλειο, γενικώ κατέχουν με τι πέτρε κριτική. Ενώ στο Ηράκλειο ήταν από απόσταση ασφαλείας ήταν σε ένα λόφο με πέτρε οι κριτικοί αγρότε και ρίχναν προ του αστυνομικού. Σε μια απόσταση ασφαλείας, χερογό εγώ 30-40 μέτρα Εδώ είναι φέστο, στα χανιά είναι απέναντι-απέναντι Ήταν στα 10 μέτρα Ήταν πίσω από μια κλούβα Τους πιάσαν με τις πέτρες οι αγρότες οι κριτικοί, Κρητική Οχώρησαν, φύγανε ατάκτος Οι άνδρεστοις αστυνομίας Παρότι ήταν με εξαρτήσεις Με ασπίδες και όλα τα υπόλοιπα Πήγαν να κρυφτούν πίσω από την κλούβα Έχουν σπάσει μέχρι στιγμής ένα Αγροτικό τύπου αυτοκίνητο τη αστυνομία από ό,τι είδα. Η κλούβα, μάλλον κινδυνεύει, υποχώρησαν οι αστυνομικοί. Στα χανιά αυτό, έξω από το αεροδρόμιο. Στο είναι αυτό που σα λέγαμε πριν. Γίνονται αυτή την ώρα αυτά. Ό,τι πιάνουμε εδώ από τι εικόνε, φαντάζομαι θα τα δούμε στην πορεία. Να πάμε σε κάτι άλλο πολύ δραματικό εμεί, γιατί κάποια στιγμή δεν χάσαμε πολιτικό, χάσαμε βελούδο. Αυτό το οποίο δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν, και γι' αυτό έφυγα την πολιτική. Mm -hmm. Ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και θεωρώ ότι ήταν αυτό το μεγάλο του λάθος. Και γι' αυτό αποσύρθηκα και από την πολιτική και από τα Υπουργεία, εγκατέλειψα και αρχηγός κόμματος Ίμωνα και έφυγα διότι ήταν ο μόνος τρόπο να την δράσεις. Αυτό ήταν το μόνο λάθος του Αλέξη Τσίπρα που έφερε τη Συμφωνία των Πρεσπών αργά. Προ το τέλο τη τετραετία και έτσι έφυγε ο Καμένος αργά. Θα μπορούσε να τη φέρει από το πρώτο μήνα και δεν θα είχαμε τον πάνω καμένο. Αυτό ο ίδιο εδώ στη συνέντευξή του περιγράφει πώ έφυγε από όλα και περιμένουμε τώρα πώ και πώ να ξαναγυρίσει. Με τον Τσίπρα, με ποιον άλλον ταιριάζαν τόσο πολύ, ήταν τόσο ωραίο δίδυμο και τόσο αποτελεσματικό. Ειλικρινέ, ηθικό, τι άλλο να ζητήσει κανεί. Φτάσαμε στο τέλο με πετροπόλεμο και όλα τα υπόλοιπα. Λαό, τρίτο μέρο, μα παει στι διαφημίσει. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο, σα. <στολή> λοιπόν, ανακαλύψανε στο Skype τα ψαίνια ότι το κουκουέ είναι υπέρ των κλινικών των, των αγροτών. Και ξέρουμε στα μπλόκα του. και κόμματα από κάτω, έτσι. Και είναι. μπλόκα του Ε65, ο κόμμα είναι από πίσω. Είναι. Έλα Ισχύει. τώρα, σχίσαμε από τα σύννεφα για πού... το ΚΚΕ, δεν είναι. Και νομίζω τα κολόσα να το πω. Δεν το ξέρω. Το κουκουέ είναι πολύ σημαντικό στον αγροτικό κόσμο. Σε λίγο θα μα πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείε το ΚΚΟΕ. Ναι, ναι, ναι. Και θελημένα. εν τω μεταξύ, μόλι το ανακαλύψανε αυτό, όλο τυχαίω την επομένη, όλα τα κανάλια έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπο εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τι κινητοποίησει μα. Να το πούμε. Αμέσω. Τι συχνά μα τα ρε φίλε, δηλαδή ούτε τρέπονται καθόλου. Και εγώ δηλαδή... απορώ, να, ποιο θα το περίμενε. Έλατε. Αμέσω, λέει την επομένη, είχαν αχυράνθρωπου όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα από τι κινητοποίησει μα. Γενικώ όλα τα κόμματα, αλλά μόνο Το κουκουέ είναι πίσω από τι κινητοποιήσει, α πούμε. Ναι, όταν λέει όλα τα κόμματα, κο... είναι το κουκουέ. Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά αλήθεια είναι αυτό. Όχι, το αν... κουκουέ αν... δεν ξεκίνησαν. Το αρτί το ψάχνει το ράσιμε. Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτεί ότι είναι 5,6 πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικέ, το κουκουέ και του άλλου, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά. Ρε Ζωή, αντάρτη με φεράρι. Με κοιμίλια που είμαι αθώο του πατέρα κυμήλια μου ήταν, κυμήλια... ήταν... Τρία, πιστόλια, τρία πιστόλια του 40 θα το ο πατέρα σα. Koo, Νερό, νερό, νερό, νερό. Οι αντάτε, ευτυχώ που βρέθηκε ο Αντρέα Παπανδρέου, και του έδωσε μια σύνταξη. Ευτυχώ. Άμα δεν ήταν αντάρτη, Αΐ... πού το βρήκε το όπλο, τι ήταν τότε. Ασέρα τώρα η ζωή των παιδιά. Κάνε μου έλεγω, την πονηρή. Τελείων σου μπορεί, παπάρα λοιπόν, τσέγκο. παπάρα τσένκο. Πού τη γορτινία, νομόδία, η Μανούλα μου. Λοιπόν κύρια Μαγυρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσκηση. Γιατί έχει μάνο 300.000 χιλιάρικ στην άκρη, η πιτέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρονών. Δουλεύει από τα γενοφάσια της Είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα για να κάνει επενδύσει. στη μανούλα μου, και μιλάω πολύ. τη μία άδεια μισή. ταξί. Μισή, όχι μία. Η καθαρίστρια από το βούτσι Γορτινία, μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά μου δώσε για το σπίτι, τέλο πάντων. Λοιπόν, κύριε Μαγυρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση. Έκλεισα κατά λάθο αποστόλη από Ουγγάντα. Τι κάνει. Καλά. Πήγαμε προχθέ λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σενάριο. Μπουγκόνια. Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο. Τι ήταν, παπακαλιά τη. Είναι, όχι, Μαρκώνη. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου. Α, ναι. ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου σου ταυτότητα. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρου, σε πολιτικού. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι. Α, oh, μαν. Είχε και μιτζωτάκι μέσα. Επειδή ανέβει. Βγήκε στον ημιτό και του ένας Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίε. Πήγαμε για τέχνη. Όχι, είπε για ούφο, ε... γι αυτό. Εντάξει, okay. Όχι, δεν τέτοια που τα άλλα τα που είναι σε διαστημικό και κατεβαίνουν σε εφορίε, πολεοδομίες, τέτοια πράγματα. Α, τέτοια. Ε... <συλίξε> δεν θα το ξανακάνω Όχι ο μαλάκα, Τι ο μαλάκα, Να μπερδέσαι κατ' τώρα. Κλείσε, γεια. Όχι, ρε ξανακάντω, μη είσαι Απλά πιάνει λίγο, κάτω. Και μετά έμπλαστο, δεν βαριέσαι έμπλαστο. Τα χάπια μου, θα πάω. Θα κατάλαβε τι είπα τώρα. άστο, γεια. Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle Έλα τώρα που μιλήσει και με την Deutsche Welle, να... Welle ξέρει και γερμανικά τώρα. Τότε με τον Ιωαννίδη. Ποιον το έτσι... Ιωαννίδη μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle. Το λέγανε τότε όλοι. Είχε ότι... υπηρεχητικά μηνύματα να του πει. Να δούμε το αρχείο τι της... Για μέρα το είπανε Γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Όταν είναι μέρα που το. Άνθρωπο είσαι κι εσύ. Το... Ναι, καταλαβαίνω. Το... Έλα, γεια. Ναι, ναι, γεια. Α. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μα, ναι! ναι. ναι.